Είμαστε για σήμερα αγαπητοί φίλοι στον albedo14.com Και κάθε πέμπτη βράδυ γύρω στις 7.30 ώρα ο κύριο Ελευθέριος Διαμουαντάρας είναι εδώ με την εκπομπή περί και ελληνικής γλώσσης. Καλησπέρα σε όλη την παρέα Να πούμε καλησπέρα στην Κύπρο Να πούμε καλησπέρα στην Ιταλία Στην Πεσκάρα, στο Μιλάνο Στο Λουξεμβούργο Κάποιον έχουμε, μπορεί να είναι και ο Βρικόλακας. Στη Ρουμανία βλέπω εδώ μου δείχνει ο χάρτης Στη Σαλονίκη Ξάνθη Στην παρέα μου Στην Καβάλα που είναι εκεί κοντά από Σπάρτη, Αγίο, Πάτρα, Πολύκαστρο, Πυρεά, Χαϊδάρη, Ντα όλε τι περιοχέ Ελλάδο από τώρα. Βόλο, Κυψέλη, στο Γιωργάρα, στο Μιλάνο. Καλησπέρας Γιωργάρα. Στην Ουαλία. Καλησπέρας. Μπαίνουνε σιγά σιγά. Διαμαντάρα εδώ σήμερα και κάθε Πέμπτη έχει έρθει. Πέμπτη ο Διαμαντάρα από την προηγούμενη φορά. Εβδομάδα. Α, Λάρνακα επίση. Γεια σου, Ινωνά. Κάθε Πέμπτη 7,5 είναι εδώ ο Διαμαντάρα. Κάθε Πέμπτη 7,5. Βόλο Νίκια νίκαια. Αχ, καλά τώρα εντάξει. στο μικρόφωνο στο φίλο μα εδώ τον αγαπημένο όλων τον κύριο Διαμαντάρα Ελευθέριο να πω μετά ακολουθεί η αθλητική εκπομπή στι 10 με τον Νίκο τον Μορτάκη έχει ενδιαφέρον διότι είχε εβδομάδα έτσι, με πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα αύριο Παρασκευή ξεκινάμε 7 η ώρα με τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί η Κουμπούνη η οποία έρθε και αυτή Παρασκευή με τετέθη μια μέρα 8.30 η Σάββατο, έχουμε τον Γιάννη Το Διαβάτι. Θα έχουμε ένα αγαπημένο φίλο από τα παλιά, εκπρόσωπο του απόδημο ελληνισμού εδώ, τον Λάμπρο Το Λαμπράκο, στην εκπομπή στο Περισκόπιο του Πολιτισμού. Και ακολουθήκα τις 8 και κάτι ο Γιώργο Οντουμανίδη, ο βιολόγο, ο γενετιστή, ο φίλο μα. Την Δε Κυριακή, <κυκλή> μη χάσετε του άγνωσου επισκέπτε. Έχω τον Παντελή τον Κοντο εδώ, ένα παλιό φίλο. Έχει έρθει εδώ κατ' Και θα πούμε όλα τα θέματα από την αρχαιότητα, τι συνέβαινε τις ημέρες Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μέχρι και τα γλυκά, τα οποία δεν είναι χριστουγεννιάτικα, είναι αρχαιολικά, Δηλαδή μελομακάρονα, κουραπιέδε και ούτω καθεξής. Την Κυριακή, αγνωστοί επισκέπτες εδώ, 8 η ώρα και καλησπερίζω το Λευθέρη. Πώς είσαι. Ε? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέριζω και εγώ όλους, όλους τους φίλους Ακροατές και στα δύο ημισφαίρια γιατί μας παρακολουθούν και από το από νότιο ημισφαίριο Από παντού, τώρα και... θα μπουν και αυτοί μέσα από το Ρόντο Αμερικές Και, και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Ανδρέα από τον Άφκλιο, έναν αγωνιστή καλών ο οποίο και αυτό, λόγω ότι είναι καλός Έλληνα, έχει τύχει διώξεων και να ήταν ο μόνο. Δεν είναι ο μόνο. Άμα ήταν ο μόνο, α τα τρέχοντα Όχι, τώρα. δεν είναι επανάληψη. Καλησπέρα, Ζωσέρε. Είναι ζωντανή η εκπομπή, αγαπητοί φίλοι. Βάζουμε καμιά επανάληψη. Άμα κάποιο δεν μπορεί να έρθει, μπορεί να μην μπορεί να έρθει ο διαμαντάρα ή ο χείο μόνο τότε. Όλε οι εκπομπέ είναι ζωντανέ. Είμαστε όλοι εδώ συστρατευμένοι στον Αλμπέντου, αγαπητοί φίλοι, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Παρακαλώ. Θα. Ασχοληθώ λίγο με τα τρέχοντα τη εβδομάδα. Πριν, πριν πει η... τα τρέχοντα, θα μου πει αυτό που μου είπε πριν ανοίξω τα θα μικρόφωνα στην εφορία που είχε έχει πάει. Πού έχει φτάσει ο κόσμο. Ακούστε, Είχα αγαπητοί φίλοι, ακούστε πού έχει φτάσει η, η, η. Μην πω. Η δυσπραγία του κόσμου. Η κατα... ο, δεν είναι δυσπραγία η δυσπράγια... τώρα αυτό, είναι κουταμάρα, αγκεφαλική Πε το. Είχα πάει σήμερα στην εφορία <coughs> να κάνω εκαθάριση <coughs> την φορολογική μου δήλωση διότι είχαν κάνει λάθο. Μάλιστα. Και μπροστά μου ήταν μια κυρία η οποία είχε όφιλε κάτι. Να Μεγάλη ή μικρή, μεσαία, ηλικία. Ε, Πήγε γύρω στα 50 τη ήταν. Α, και βγήκε ότι έπρεπε να πληρώσει τρία λεπτά του ευρώ. Τρία 3... λεπτά του ευρώ. Και τη λέει έκοψε τα χαρτιά και έτσι λέει πήγαινε στο ταμείο. Λέει δεν έχω λεφτά. Λέει δεν έχεις τρία λεπτά, όχι δεν έχω. Πάει στο ταμείο λέει έχω μία καρτούλα. Απλά από εδώ, όταν μια καρτουλα Να τα απο κόμβο. Καλά, ο πάλι όπω να του πει, βάζω εγώ, μισό ευρώ ρεύμα μου, τρία λεπτά. Περίμενα εγώ τη σειρά μου, λέω. Δεν μπορούσαμε την γυναίκα. Έλαδο κύρια μου. Τι θέλει, λέει, τρία λεπτά. Έλα να χρυστέ Αλλά μου έκανε εντύπωση. Για να κλείσει λογιστικά το λογαριασμό. Για να πάρει τα χαρτιά τη να κλείσει. Και λέω έλα δω. Ναι, ναι, μηδέν μηδέν τρία λεπτά αγαπητή φίλη, όπω το ακούτε. Πίσω τις ήταν ο διαμανταρα 0 0-0-3 λεπτά και λογαριασμού λογιστικά η εφορία δεν κλίνει. Παρακαλώ, συνέχισε. Πέρσι εμένα μου κάνανε <και> για να μην μου δώσουν επιστροφή φόρου. Ναι. Με χρέωσαν ότι είχα υπόλοιπο ένα λεπτό σε εμένα. Και πήγα στην τράπεζα και έκανα κατάθεση στην εθνική. Δύο λεπτά στο λογαριασμό. Για να είναι καβάτζα. Ε, ε, για να μπορέσει να γίνει ο συμψηφισμό. Τι είναι αυτά που έχω. Εν πάση περιπτώσει, τα πήρε η γυναίκα, με ευχαρι... αλλά μου έκανε εντύπωση που ήμασταν 25-30 άνθρωποι, είδαν την αγωνία τη γυναίκα και δεν είπε ένα: Πάρτε εδώ! Πάρτε! Κανένα. Λέω, μου, εγώ προκαλούω τον οποιοδήποτε μα ακούει. Γιατί είμαστε νόημα. δει ένα-δύο λεπτά κάτω, δεν σκύβει να τα πάρει. Είναι τρεις παλιές ραχμές Αλλά δεν σκύβεις να τα πάρεις δεν... Τρία λεπτά κάτω στο πεζοδρόμιο, πεσοδρόμιο Χάσαμε το μέτρο Ο κόσμος Χριστέ δεν μου, ξέρει Πού ακούμα. βαδίζει, πού πηγαίνει Πού είναι η φιλαλληλία Πού είναι η αλληλοβοήθεια Πού είναι όλα αυτά Λε. Δεν μπορώ να καταλάβω Και εδώ οι κυβερνήτες μας Περιάλλα τυρβάζουν Πήγε να πάρει το μεγάλο βραβείο λέει, λέει Του σθένους, του Ποι... πολιτικού σθένους Ποιο. Ο, ο Πρωθυπουργό μα. Έλα τώρα, με δουλεύει. Δεν έχω δει ειδήσει. Βεβαίω. Στο Παρίσι τον κάλεσαν ναι. ε, να του δώσει μία εφημερίδα ένα βραβείο, λέει, του πολιτικού σθένου. Διότι εφήρμοσε πράγματα και θαύματα στην Ελλάδα που κανένα άλλο δεν θα εφήρμοζε. Ανεμάκτω. Και βγαίνει τώρα και είπε, ε, ανταπάντησε ο κύριο Πρωθυπουργό και είπε, Όχι, το σθένο δεν είναι δικό μου, είναι του ελληνικού λαού. Ε, γιατί βραβεύουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μα δουλεύουνε ψηλοκαζί. Τι θυμήθηκα τώρα και το κλείνουμε. Στην εφορία, άμα χρωστά 2, 3, 5, 10 ευρώ, λέμε τώρα δεν είναι ανύπαρκτα νούμερα, αλλά άμα το βάλει επί 10 εκατομμύρια άτομα, επί 5, είναι κάτι ψηλά. Mm. Τι κάνουνε, όταν κλείνει πενταετία. αυτά παραγράφονται. Τα ψηλά αυτά που σου λέω τώρα. Και τι κάνουνε, πάει ο έφορα, σου κατασχέτει τι, για να πάρει άλλη μια πενταετία κύκλο. Το ποδόμακτρον. Το ξέρει αυτό. Ναι, ναι. Παιδιά, Α, το γνωρίζω. Αρκεί ε... να κάνει την κίνηση. Το άμα την κάνει δύο. την κίνηση, παίρνει άλλη μια Ποδόμακτρο είναι. Κάνει κατάσχεση στο χαλάκι που έχει την πόρτα για να σκουπίσει τα πόδια Όπως όπω ή όπως Για να έχει μετά σύμφωνα με τον νόμο ένωμο συμφέρον Και, και βάσει τη κατάσχεσης του ποδομάκτρου, δηλαδή το χαλάκι με τι λάσπε που με τα πόδια μα πριν μπούμε στο σπίτι μα, κάνει κατάσχεση το και το γυρίζει άλλα πέντε χρόνια. Να μην χάσουν ένα ευρώ. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις πόσο στοιχίζει το κατασχετήριο Πόσο? Τρεις χιλιάδες Αμοιβέ και πέρα, εδώ κλητήρε και, και εσύ. Ακριβώ. Τρει Για δέκα λεπτά. Για δέκα ευρώ. Για δέκα ευρώ. Για 20 ευρώ. Άρα για να γίνει το πρόγραμμα. Αυτό που λειτουργεί μαθηματικά στα Υπουργεία πρέπει να είναι γαμό του εγκεφάλου. Δηλαδή. Μα είπα εγώ στον εφορό που πήγα να βάλει τελική υπογραφή. Λέω, Πρέπει να κατεδαφιστεί όλο αυτό Να ισομπεδωθεί Και να βρούμε έναν καποδίστρια σύγχρονο Δεν να υπάρχει, κράτος. θα δεν φάνεσαι να βράει Καλησπέρα στη Λίμνο Γιωργάρα Τι γίνεται, έχει χαθεί μου Και θα σε επιπλήξω Δεν γίνεται Λοιπόν, μπαίνεις μόνο τα βράδια μέσα Δεν μπαίνεις ένα τηλέφωνο Αν να χάθεις, όλοι οι εδώ μπαίνουν Στον Αλπέ το βράδυ, τι έχουν κάνει αυτό να πρόσκει. Κάνουν τζάμπα ψυχοθεραπεία ένα πεντάωρο. Σου λέει 7, 12, Καρποδίνη, σε η τουρία μου, αντάραχε αυτό. Εκείνο. Ο ψυχολόγο, ο ψυχία του παίρνει 150 την ώρα. Την ώρα. Και αυτοί κάνουν τζάμπα ψυχοθεραπεία, τα λιταριά αυτά εδώ του Αλμπέντο. Μετα μουσική. Μετα μουσική και πλάκα και γνώσεως Δωρεάν. Ε, να, αγαπάουν, αγαπάουν. να βάλουμε έναν κωδικό να μπαίνουν με, με κωδικό μέσα ναι ετοιμάζουμε κωδικό τώρα με το χιονισμένο διότι φτιάχνουμε αυτή τη ομάδα τη σελίδα γιατί είναι περσινή να βάλουμε το καινούριο πρόγραμμα και να γράφουν όλοι για να το κάνουμε εφημερίδα το, το μαγαζί να ανέβουμε λίγο γιατί στο τέλο θα βγω και θα κάνω ερανό αγαπητοί φίλοι να ανταπεξέλθουμε εδώ όλοι ε, ε, ε, ερανοποιεί έχουμε γίνει λοιπόν θα... θα ανοίξω κανένα λογαριασμό. Απ' να βάζετε κανέναν μέσα για να βουλιάξουμε και μετά θα πάθουμε ψυχολογικά όλοι και εγώ κι εσεί και όλοι. Λοιπόν και δεν κάνω και πλάκα. Έχουμε τώρα το μεγάλο θέμα με τον κύριο Καμένο. Καμένο. Ο Καμένο. Ο Πανούλη. Ο συγκυβερνών. Α, ο Μπούλη. Ο συγκυβερνών. Όχι συγκυβερνών, Μπούλης, Τον είπε ο Πρωθυπουργό. Μπούλη. Και καθόταν και γέλαγε σαν μαλάκα. Μόλι τον είπε Μπούλη. Είναι. Εδώ πέρα έχουν γίνει τέρατα και σημεία και κυνηγάνε του αξιωματικού επειδή έκαναν το καθήκον τους ναι. Και εχθές απειλούσαν τους βουλευτές Αυτό τότε, ναι. Ότι αν αυτά τα έγγραφα βγούνε και δουν το φω τη δημοσιότητας θα πάτε 10 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, απειλεί η κυβέρνηση του βουλευτέ την αντιπολίτευση που δικαιούται. Δικαιούτε. Στην Επιτροπή την αρμοδία ναι. που είναι διακομματική. Δικαιούται δε... οι αντιπολίτε να φέρνει στη φόρα να ελέγχει την κυβέρνηση, λέμε. Λέμε. Και του απειλούν όταν θα του πάνε 10 χρόνια φυλακή, ναι. Μα φέρουν τα χαρτιά. Ναι. Καλά. Η Επιτροπή Έτσι. η αρμοδία που είναι επί των εξοπλισμών να μην ξέρει. Ε, τότε γιατί την έχουνε, γιατί πληρώνουν. Αλλάξανε τι εντολέ και η ΣΕΑ που προείσταται ο Πρωθυπουργό. Εντολή Πρωθυπουργού. Εδώ έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Σόν και καλά να πουλούσαν πολεμικό υλικό, το ναι. οποίο μπορούσαμε να το πουλήσουμε, διαμέσου κάποιου που δεν τον ήξερε κανένα, Ούτε η Σαουδική Αραβία. Δεν τον ήθελε. Εκατό αλλά αυτό παζάρευε 400.000. Πού θα πήγαιναν οι 200.000 ειδικέ έξυπνε βόμβε, πού θα του πουλούσε, ενώ πρέπει να γίνονται διακρατικά όλα αυτά, να ξέρουμε να μην πηγαίνουν σε λαού. Και γίνονται ματοχυσίε άσκοπε και άδικες Παρά αυτό μη... δεν είναι για τον αέρα. Μην το ξεχάσω μετά γιατί μου κάναν μια παρατήρηση εδώ στο Facebook. Θα στα πω στο διάλειμμα. Ε, το έχω. Στο έχω δώσει? Το έχω. Ναι. Ε, φέρε, το πίσω. Τι θα πάρει δύο ή δύο φορέ να <laughs> Εδώ πρέπει να μα βάλει. Δεν θυμάμαι σε ποιον έχω δώσει τώρα, Σε υποψίε και σε ανησυχίε. Χτίζεται ένα. Κομματικό κράτος ακραίο. Διαφορετικό από το προηγούμενο. Ακραίο. Μάλιστα. Εδώ πλέον θα χάσουμε κάθε έννοια δικαίου. Αυτό λέει ο Πέτρο από το Πολυγραφείο. Τόσο, τόσο κόπο κάνανε, λέει, να μα φέρουν μέχρι εδώ. Θα το κατεδαφίσουν τώρα, μαλάκια. Μα αυτοί όπου, όπου έχουν πάρει την αρχή δεν φεύγουν ανέμακτα. Yes. Απ' την αρχή το, ε, το έχω πει Να, Επειδή πει. έχω ζήσει και έξω Και το έχουμε πει, μελετήσει πει. Εθνολογία δεν φεύγουν Ανέμακτα θα έχουμε ε, Δύσκολες ημέρες Και νομίζω ότι είναι η τελευταία Στον πλανήτη Όχι είναι και ο... ο Μαδούρα άρχισε και συμμαζεύεται Ο Μαδούρα άστον το πτώχευσαν Αυτός θα έχει ηκτρό τέλος ε, Ποιος είναι, είναι. είναι Αυτό αυτό λέμε Όχι. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση Εντάξει. Σήμερα την είδα, ένας Είδα εικόνες ότι αρρώστησαν οι στρατιώτες ναι. και τους βρήκανε σκουλίκια μέσα στον οργανισμό τους 20 εκατοστά μήκο, διότι τους υποχρεώνουν και τρώνε τις βρωμιές, τα σκυλιά όλα Ότι βρούνε, ότι βρούνε. 20 εκατοστά σκουλίκια μέσα στα έντερά τους Και είδα και σε ένα βιντεάκι ότι την κοπάνησε ένας βορεικοριάτης στρατιώτης με ένα τζιπ μετά από 63 χρόνια και τον προλάβανε στο σειρματόσκηνο, του ρίξανε 4-5, δηλαδή τραυματίστηκε και τον τραβάγαν οι άλλοι. Οι νότιοι και τον πήγαν στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι ένα καθεστώ άλλο. Άλλο, άλλο καθεστώ δεν υπάρχει. Η οικογένεια αυτού τι θα τραβήξει. Πάει, τελειώσαν αυτοί. Τελειώσαν αυτοί. αυτοί Γεια σα. Να, γιατί δεν βλέπουμε τέτοια συχνά τέτοια φαινόμενα. Αυτό η οικογένεια τελείωσε τώρα Οι μόνη που έχουν μείνει Είναι εδώ Και ο κόσμος τους έφερε λέει Για πρόοδο, για πρόοδο για να Θυμάσαι τι είδαμε ανάγκη Της αριστεράς και τη πρόοδου ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες τώρα Αυτή με 400.000 για το χρόνο σε ποια τσεπίτα βάζει, στην Η κυρία Δαμανάκη δεν έχει απαντήσει όμως Στην μέρα βάζουν. του πολυτεχνείου όταν μια μαύρη λιμουζίνα την πήρε από το πίσω μέρος Πού την πήγε για τρεις ώρες και την επανέφερε Πού την πήγε για να τη συνωστήσουνε Πού την πού πήγε και γύρισε μετά από τρεις ώρες Γνωρίζουμε πού πήγε αλλά δεν το έχουν αποκαλύψει όλο, και, όπω και άλλα πολλά, γνωρίζουμε ναι, που πήγαινε. Άρχισαν και βγαίνουν τώρα. Και τι εντοχε πήρε. Ναι, μετά από... Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Μετά από 40 χρόνια. Δεν αργύρωσαν α... όλοι αυτοί οι αεροί. Όλοι όλοι όλοι. Ελάχιστοι άνθρωποι μείναν και τραβηχτήκαν και τώρα δεν έχει δουλέψει κανένα από αυτούς. Τι να δω. Δουλεύουν 10 εκατομμύρια 11 εκατομμύρια Ελλήνων. 45 χρόνια. Ρεσί κάνανε μνημείο τώρα στην ΕΡΤΟΑ το θυμήθηκα που είπες για το Πολυτεχνείο του Μουστακλή <laughs> έχεις δει κανένα δρόμο, κανένα πεζόδρομο κανένα στενό του Μουστακλή, του στρατιωτικού των πεσόντων δημοσιογράφων εκεί είναι που πέσανε στη, στη Μεσογείο, σκοντάψανε ε, εκεί το φτιάξανε Λοιπόν, εσύ και κάτι άλλο που έρχονται εδώ, η φιλενάδα Σουιτζάνι και κάτι άλλο, θα σα κόψω τα μικρόφωνα. Λέτε ότι το κράτο είναι μπουρδέλο. Λάθο το μπουρδέλο με. λάμπει από καθαριότητα όχι, όχι. και πριν πα στην πουτάνα τη βλέπει. Γέννει έξω και λέει Μου αρέσει, μπαίνω, δεν μου αρέσει, όχι. μπαίνω. Εδώ σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, επειδή εδώ... δεν Και πρέπει και να σ' αρέσει, σου λέει. Στου αυτού υπάρχει ευνομία. Υπάρχει τάξη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βγαίνει, με... εκτελεί το σκοπό σου και φεύγει. Και με, χαρά. και με χαρά. Εδώ σε σπρώχουνε και δεν χαίρεσε κιόλα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ο άλλος ο ξεμπουτιάρη βγήκε είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Ε λέει όλη η Μακεδονία τα λένε. Το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι έγινε. Λέει κύριε Δημαρχή. απαξιό να σας μιλήσω. Δηλαδή μας πετάνε στη μάπα τη φόλα τώρα. Ή η μορφή τη άδεκη η ψυχή. Κόψει oh, τη φάτσα και βγάλει yeah. συμπέρασμα. Λέγαν παλιά yeah. οι μάγκες. Εγώ, Άμα γεράσω, δεν θέλω να είμαι σαν κι αυτού. Νότιμα, πάω. Πάω, βάλω το κεφάλι μου σε κανένα λάκκο. Έχει 30 χρόνια καιρό. Έχω, ε. Έχει, βέβαια. Προλαβαίνω. Λοιπόν, λοιπόν τι έχει ετοιμάσει για αυτά σήμερα. Άστατα, γιατί τσαντιζόμαστε κάθε μέρα όλοι. Και ο κόσμο εδώ, όπω ξέρει κι εσύ πολύ καλά. Όσο λίγοι, περιμένει τουλάχιστον από εσά, δεν βάζει τον εαυτό μου μέσα. Να, να πείτε κανιά κουβέντα έτσι για να περάσει τη βραδιά. Γι' αυτό είμαστε μόνο βραδάκι εδώ. Ακολουθούμε πάνε... τον Αριστοτέλη και δεν ιδιωτεύουμε. Δεν θα μπορούσαμε. Ασχολούσαμε με τα κοινά διότι είναι η υποχρέωση μας εφόσον έχουμε αυτή την κληρονομία. Ο Αριστοτέλης λέει ότι οτιδήποτε και να γίνει στην πόλη πρέπει να πάρεις μέρος. Διαφορετικά είσαι ιδιώτης και το ιδιώτης είναι το ίδιο, είσαι ηλίθιος ίδιο <coughs> ναι. Τον ιδιώτη τον βγάλανε αγγλικά ηλίθιο, ε? ωραίο, ναι. πολύ καλό ναι. Δηλαδή άμα κοιτάς την πάρτη σου και είσαι κλεισμένος στο, στο κύκλο λέει, το δικό σου και στον εξωτερικό κίνδυνο και στον εσωτερικό και σε περίπτωση στάσεως ναι. Πρέπει να πάρεις μέρος στα κοινά, δεν ναι. μπορεί εσύ να είσαι αλλού Θα τρέχουν άλλοι οι μετά Ακριβώς. Να διορθώσουν το κακό. Γι' αυτό είχαν εφαρμόσει και τον φόρο, τον ειδικό, τον μεγάλο της αγαμίας. Α, για το αυτό, δεν το ξέρω. Βεβαίως, όποιος δεν παντρευότανε ναι. ή παντρευόταν και δεν έκανε παιδιά, Με αλλά πιστά. κυρίως τους εργένιδες, ναι. τα μπακούρια που λέτε στις εκεί ψελιώτες, κλήρωναν ναι. πολλαπλάσιο φόρο, διότι θα πήγαιναν τα παιδιά τα δικά σου και τα δικά μου, ναι. σε περίπτωση κινδύνου, για αυτόν, να αμυνθούν γι' αυτόν και να του στηρίξουν την περιουσία του. Ναι, ναι, ναι, και αυτοί έπαιρναν, οι εύποροι από αυτού, έπαιρναν τι εντολέ τη πολιτεία ναι. και έλεγαν: Θα γίνει χορηγό. Την τάδε τραγωδία θα κάνει. Σπο... Πολύ πλούσιο. Σπόνσορα. Α, βεβαίω, χορηγοί. Μα δεν θα γινόταν οι Ολυμπιαδέ, αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί. Οι Ολυμπιαδέ είναι άλλο θέμα. Όχι, εννοώ οι παλιέ. Και τότε υπήρχαν οι χορηγοί και είχαν πρώτη θέση είναι Άλλο λέμε για τις πόλεις κράτη Και αυτό το πέταξα Επίτι δεν τώρα Δηλαδή ο, ο χορηγός χρέωνε, Εσύ θα πάρεις δύο άλογα Και θα έχεις και έναν άλλον έφηπο Με όλον τον οπλισμό ναι. Εσύ θα, θα μου φτιάξεις Μία τριήρη ναι. Ναι. Ήξεραν τα λεφτά που είχε Και από πού τα είχε Και δεν μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση Πώς ε, έγινε Το αρχαίο ελληνικό θέατρο Ναι να παίζουν τρεις τραγωδίες και μία κομμωδία από το πρωί και να δίνουν και τα εισιτήρια στην κάθε οικογένεια να πάει να παρακολουθήσει θέατρο, να κάνει την ψυχουργία της. Από χορηγούς. Όχι <Τι> έχουμε πάθει. Το κλείνουμε αυτό και θα συνεχίσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας, την επιρροή της ελληνικής γλώσσης στις δυτικές γλώσσες την γονιμοποίηση που έφερε Τον δυτικό λόγο Σε όλες τις γλώσσες Και πως Έχει επιδράσει σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες Όλου του κόσμου Μάλιστα. Διότι βρίσκουμε τις ρίζες Όταν γνωρίζεις την Ενιολογία και την Ετυμολογία ναι. Ακούς ξένες λέξεις Και αμέσως μπορείς να προσδιορίσεις Από που είναι και ποια είναι η βάση τους Ωραία ε, να πούμε ότι οι καταλήξεις των ελληνικών λέξεων και των ερημάτων πέρασαν αυτούς στην λατινική και από τη λατινική γονιμοποίησαν όλες τις βάρβαρες γλώσσες των δυτικών, της λατινογενή. Αυτή η οποία κράτησε επακριβώς όλη την λατινική γραμματική δηλαδή την ελληνική γραμματική είναι η γερμανική γλώσσα που είναι ακριβώς Αντίγραφο, αντίγραφο της αρχαίας ελληνικής γραμματικής. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια όπως έχουμε πει διότι έχει και κάτι άλλο επιπλέον που οι άλλες γλώσσες αντέγραψαν, έκλεψαν μερικά από εμάς αλλά δεν έχουν το πλούτο. Είναι οι καταλήξεις και οι προθέσεις. Οι προθέσεις μας δημιουργούν, έχουμε, η ελληνική γλώσσα έχει περίπου 40 προθέσεις ενώ οι ξένοι χρησιμοποιούν το πολυ 7 7-8 προθέσεις Αυτές οι προθέσεις μας δίνουν σε μία λέξη πάρα πολλές έννοιες ναι. Τις οποίες εμείς μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε την χρειά και το νόημα Ενώ οι ξένοι δεν μπορούν να το κατανοήσουν Συμπληρώνει εδώ ένας φίλος για αυτό που είπες πριν Σεργέννηδες Ακόμα λέει και αν εμφευόταν σε μεγάλη ηλικία επειδή δεν θα έκανε παιδιά πάλι πλήρωνε λέει επιπλέον φόρο ακριβώς για αυτό το ε, λόγο το δηλαδή και... παντρεύχες για παρέα αλλά παιδιά Μα δεν είπαμε, δίνεις και οπότε παντρευόταν και δεν είχαν παιδιά ήταν άτεκνοι πλήρωνουν πολύ περισσότερους φόρους ναι, ναι, ναι, ναι. θα σε ακολουθήσουμε τώρα το ταξίδι των λέξεων για να μπορέσουμε να ξεχωρίζουμε απαιτεί μια ιδιαίτερη ανάλυση Πολύ συχνά η γονιμοποίηση, αυτή η διαδικασία της γονιμοποίησης του δυτικού κυρίως λόγου περνά μέσα από διαφορετικά λεκτικά μονοπάτια για κάθε γλώσσα δημιουργώντας διαφορετικές λεκτικά λέξεις. Δεν είναι πλεονασμό. Ενώ στην πηγή τους ανοιχνεύεται η καθαρή ελληνική καταγωγή τους όπως σας είπα. Ένα παράδειγμα είναι η λέξη πένθος γαλλικά είναι ντουήλ ισπανικά ντουέλο από το λατινικό ντελέο που σημαίνει αφανίζω το οποίο προέρχεται από το ελληνικό ρήμα δηλαίομαι διαφθύρω, φωνεύω από το οποίο προέρχεται και το δηλητήριο που λέμε διότι το δηλητήριο δηλαίει, φωνεύει διαφθύρει και φωνεύει τον το λαμβάνοντα το δηλητήριο Ιταλικά το πένθος είναι λούτο με δύο τάφ. Λουγκούμπρινε στα γαλλικά ο πένθιμος από το, απ το λατινικό λουτζέο πένθο και από το ελληνικό λιγός με ο μικρονοδιότατο που σημαίνει φθορά, θάνατος και λιγρός με την ε, πρόσθεση του ρο που σημαίνει ροή είναι ο λυπηρό. Εξού και η έκφραση πένθος λιγρών έλεγαν λίγο οι πατεράδες μας και οι προγονή μας. Στην προηγούμενη λέξη που είπες βγαίνει και ο δηλό. Όχι. Όχι. Όχι. Στα αγγλικά το πένθος είναι μόμ, από το λατινικό μέμορ, που προέρχεται από το ελληνικό μερμερός. Και ποιος είναι ο μερμερός. Λέμε μερμυρίαση να σε πιάσει ναι. Ακόμα Δεν ξέρουμε όμως γιατί το λέμε Είναι αυτός που προξενεί ανησυχία Ο Ολέθριος Και στα γερμανικά είναι τράουερ Από πού προέρχεται η λέξη τράουερ Στα γερμανικά Κυρία Αθηνά Από την ελληνική λέξη Τραγωδία oh, Πού είναι αυτή η Χάθηκε <laughs> Στην uh, Γερμανίαν σε όμοιε διαδικασίε με αλλοιώσεις και παραγωγές υπάγονται απίστευτα μεγάλος αριθμός λέξεων. Και ο δανεισμός, η κλοπή και η στρέβλωση των ελληνικών λέξεων από τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας δεν σταματάει και ούτε πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Διότι η συνεχώς η επιστήμη και οι ανάγκε τη ζωής γενούν νέες ιδέες νέα προϊόντα νέες σκέψεις νέες έννοιες τότε για να μπορέσουν να τις αποδώσουν να εκφράζουν ενιολογικά αυτό <κυκ> το οποίο σημαίνουν ή αυτό το οποίο φτιάχνει το μηχάνημα καλείται πάλι πάντοτε η ελληνική γλώσσα να δώσει την επιστημονική λύση γιατί, γιατί έχουμε πει ότι η ελληνική γλώσσα είναι εύπλαστη και μπορεί να αποδώσει και τις υψηλότατες ἐνιες με μία λέξη και όχι μόνο με μία αλλά και με πολλές άλλες οι οποίες είναι συνώνυμες για να δώσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποχρώσεις στην κάθε λέξη ανάλογα με το που θα τη χρησιμοποιήσει ο κάθε ένας Χρήστης όταν κατέχει την γλώσσα έτσι πάντοτε βλέπουμε να δημιουργούνται νέες λέξεις με ακρίβεια σημα... διότι το σημαίνον και σημαίνομενο όπως έχουμε εξηγήσει έχουν λογική και ενιολογική άλλη δεν είναι ξεκρέμαστες να δώσουμε εδώ μερικά παραδείγματα σε αυτό οι πρόσφατοι ενοιολογισμοί στις δυτικές γλώσσες, θα σας δώσω μερικές λέξεις, είναι εφημπίωσης, το καλός διάγει το εφ βιώνω. Σωστό. Οι ξένοι δεν έχουν το δίφθογκο εφ, το έκαναν με το η e και το εφ το δικό τους, το οποίο είναι το δίγαμα το δικό μας το παλιό, το κυμαϊκό. συνάψις το έχουμε ξαναπτεί. Ξαναπεί οι συνάψει των νευρώνων του εγκεφάλου. Προσπαθούσαν χρόνια να δώσουν μία ονομασία. Και όταν ο Άγγλο, ο καθηγητή, του είπαν για τι συνάψεις και τι σημαίνει συνάψεις δεν είναι διακόπτη, δεν είναι μεταγωγέα, είπε αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορεί να ταιριάσει Σ, σε αυτό το στη οποίο. Τέλει, στην οποία γίνεται. την λειτουργία που, τε, που τελούν οι νευρώνε του εγκεφάλου. Ας πάρουμε μία, μία άλλη λέξη. Λένε οι δυτικοί τανατονάουτα. Είναι ο ασθενής που πεθαίνει και επανέρχεται στη ζωή. Αυτή που είναι οι σπάνιες περιπτώσεις που σταματάει για λίγο η καρδιά και μετά επανέρχονται για ένα μετά από δύο-τρία λεπτά. Και τρέχουν όλοι να ρωτήσουν τι είδε κατά τη διάρκεια που και όλοι λένε είδαν ένα τούλες και στο βάθος ένα φως. Ναι. Και εμείς βλέπουμε το τούνελ και στο βάθος δεν έχουμε φως οι Έλληνες. Μονάχα έναν Τσίπρα να κοκορεύεται. Έχουν, και... Έχουν βάλει τάπα την άλλη μεριά μωρέ και μπορεί να δεις. Λοιπόν, κάτσε να πάρεις μια ανάσα, να πάμε ένα μουσικό διαλυματάκι πολύ σύντομο και πάνε αγαπητοί φίλοι εδώ. Λευθέρης διαμαντάρα κάθε πέμπτη βράδυ στις 7.30 στον Αλμπέντο 14. Λοιπόν, αλπέτο14.com είμαστε εδώ. Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση κάθε Πέμπτη στι 7.30 πλέον ο Διαμαντέρα είναι εδώ. Και η κουμπούνη από Σάββατο ήρθε Παρασκευή 8.30. Σάββατο μπήκανε δύο καινούριε εκπομπέ. Ο αγαπημένο Γιώργο ο, ο Ντουμανίδη. Doomsday, Σα 8 και κάτι. Και η 7 η ώρα είναι ο Γιάννη Οριαβάτη, ο φίλο μου από το Κόντρα. Και θα έχουμε το Λάμπρο το Λαμπράκο, ένα παλιό φίλο από τι παλιέ καλέ παρέ ο οποίος είναι, θα μας μιλήσει, είναι σχετικός για την από το εξωτερικό περί του Αποδίμου Ελληνισμού, όπου εκεί εμείς ως ομάδα στο σταθμό στοχεύουμε αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, άντε να καλείς πέρυσο και την καρδίσσα. Άντε, άντε και τον Γκάζη και κάτι από τον Γκάζη. Τις παρέες μου. Λοιπόν, έλα Λευτέριοι. Ειδικά στον επιστημονικό χώρο όπως έχουμε πει, και ιδιαίτερα στην Ιταλική, Γαλλική και Ισπανική γλώσσα, στα λεξιλόγια αυτών των γλωσσών έχουν καθιερωθεί αυτούσιες και αμετάφραστες λέξει λέξεις που αποδίδουν ακριβώς το νόημα. Όπως είναι οι λέξεις ασθένεια, λόγος, έρως, διότι είναι αδύνατο να μεταφραστούν μονολεκτικά όλα όσα αυτές σημαίνουν. Ειδικά για τη λέξη «έρος» η γαλλίδα ακαδημαϊκός, η μεγάλη αυτή η ακαδημαϊκός και η μεγάλη φύλη, η ελληνίστρα Ιζακλίντε η έχει γράψει. Και η αμαθής από τους νέους διανοούμενους εννοεί τους Γάλλους, χρησιμοποιούν τη λέξη «έρος» με περισσότερη διάθεση από την γαλλική. Οι ελληνίδες λέξεις διατηρούν τη δύναμη και την λάμψη τους. Ο έρος δεν είναι ούτε φιλία ούτε αγάπη και εδώ ταυτίζεται απόλυτα με τον Πλάτωνα ο οποίος τον κρατήλο γράφει έρος δε εσρή έσωθεν και ουκ η κία ηρωή αυτοί το έχοντι αλλά επίσακτος δια των ομάτων δια ταύτα απ' το εσρήν έσωρος το γε παλαιών εκαλείτο νυν δε έρος κέκλητε τι μας λέει ο Πλάτων ότι ο έρωτα, ο έρος έρχεται από έξω και πιάνεται από τα μάτια λέει και η ροή αυτή κα... Κα... κατέχει τον έχοντα και είναι επίση δια των ονομάτων γι αυτό και διατάφτα από το έσσεριν, από το έξω που ρέει μέσα στον εγκέφαλο όμως Έσρος το γέπα λέω νεκαλύτω Τον ονόμαζαν έσρος Το ρος με όμικρον, νύν δε έρος κέκλειται Τώρα δεν λέει καλείται έρος Χάριν εφωνίας Και αυτό το εξηγεί πάρα πολύ καλά Η διοτήμα Από την Μαντινία Στον Σοκράτη Λίγο πριν μπουνε και αυτοί μέσα Να μετέχουν και αυτοί Στο συμπόσιο έχει πει και άλλα πολλά, ρώτησε ο, εκεί ο Σωκράτης της είπε συγκεκριμένα διωτήμα, λέει, σήμερα ποιο ποιος είναι η μάνα μου και ο πατέρας του και σου είπα». «Αλλά για πες μου κι εσύ». Ο Έρος, λέει, μια και μιλάμε για αυτόν, ποιον έχει μάνα και πατέρα. Και εκεί μας δίνει την, την ωραία αυτή απάντηση της διωτήμας για τον Έρωτα, και την, τον Πλούτο και την Παινία που το παίζουν κάποτε κάποτε παλαιά και σε θέατρο θα αναφερθούμε σε αυτό ειδικά σε κάποια από τις εκπομπήδες μετά από αυτά τα λίγα τα οποία σας είπα φαίνεται μία Ελλάδα όπως έλεγαν παλαιά Ελλάδο φθόγκων χέχουσα όπως έχει πει και ο Εσχύλος φθόγκων Ελάδος φθόγκων χέχουσα ότι έχουν φθόγκο γλώσσα με φθόγκου από την Ελλάδα. Από τα απλά μονοσύλλαβα έω τα πολυσύλλαβα ελληνικά ε, σχήματα, λεκτικά σχήματα, από τι πρωτολέξει μέχρι του σημερινού ο πολυκύτταρους οργανισμός των συγχρόνων λεξιλογίων, εκεί βλέπουμε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν, είναι και θα είναι η μοναδική, όπου τα προσφήματα και οι καταλήξεις είναι ακόμα όλα ελληνικά και στις λατινογενείς λέξεις. Υπολογίζουμε τα παράγωγα εκ των παραγώγων, τα σύνθετα από τα σύνθετα και τα παρασύνθετα από τα παρασύνθετα, αυτή, αυτός ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας έχει πλημμυρίσει κατά ένα ποσοστό υπολογίζουν 80% της δεξαμενές των ευρωπαϊκών γλωσσών. Καλησπέριζομαι. Γεια σου, Οδυσσέα. Χιούστον ακούει. Houston. Houston please. Λοιπόν, Συνέχιση. Τα νεότερα συμπεράσματα της συγκριτικής γλωσσολογίας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών πλέον ανατρέπουν τις μονολιθικές επιδιώξεις και θέσεις που είχαν αποπροσανατολίσει προσανατολί... από τις τελευταίες δεκαετίες και τους ουδέτερους ερευνητές. Θα πάμε τώρα στη, στους Βάσκους. Η ερευνητική ομάδα της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκονίας που δεν είναι ανάδελφος λαός διότι όπως θα δείτε οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι πελασγή. Πρόεδρος τη Ακαδημίας αυτής της περίφημη είναι ο βραβευμένος σχεδόν στην Αθήνα με το βραβείο όμυρος Βάσκος Ελληνιστής και καθηγητής ανατολικών γλωσσών Φεντερίκ Σαγρέδο. Αυτός ο άνθρωπος που μιλάει πάρα πολλές γλώσσες ανατολικές έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λεγόμενη μυστηριώδης γλώσσα των Βάσκων είναι ελληνικής καταγωγής. Ναι, ναι, ναι, και από κάτω στο Έλτσε ότι είναι αρχαία ηλίκη. Έχουν συντάξει καταλόγους οι οποίοι περιλαμβάνουν αρχείοτα πρωτοελληνικέ, δηλαδή πελασγικές και όχι μόνο μονορίζες, αλλά και, λέξ, και αυτούς λέξει. λέξεις. Ο ανθελληνικά και για ύποπτου λόγους κατασκευασμένος και για σκοπούς δόλιους και επιδιώξεις, Άλλο και αυτό τώρα. Μετά από τις ανώτερες έρευνες και την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις τελευταίες δεκαετίες καταραίει και δεν δέχονται αμφισβητήσεις πλέον από κανέναν και για κανέναν το λόγο Ανερείται ο Ινδοευρωπαϊσμός όπως και ο Αφρικανισμός, ότι ο Σοκράτης ήταν ο Μαύρος και Μαύρο. η Αθηνά ήταν Μαύρη. Από εκεί έχει βγει το Μαύρη Αθηνά, το Μπλακατένα. Ακριβώς. Έχω στο τελευταίο μου βιβλίο το Δίτομο άγνωστες και απειγορευμένες αλήθειες του Ελληνισμού. Έχω πλήρη ανάλυση του ενδοευρωπαϊσμού με όλη την αλληλογραφία που έχω γίνει μεταξύ σπουδαίων ανδρών και γυναικών, όπως και έχω και την διαδικασία πως ένας συνιστή γελίος καθηγητής υπόπτου προελεύσεως στην Αμερική ξεκίνησε να μας λέει ότι ο πολιτισμός είναι από την Αφρική, ότι οι Έλληνες δεν έκαναν τίποτα και ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι μαύρων. Όλα αυτά φυσικά ανατρέπονται, έχω τις αποδείξεις και... Εξηγούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ποιοι ήταν να εφεύραν τον ειδοευρωπαϊσμό και για πότε και για ποιο λόγο. Και όταν εμείς λέγαμε ότι εδώ έχουμε ευρήματα των 50.000 ετών, αυτοί μας έλεγαν έχουμε 100 στην Αφρική. Μετά μας είπαν 150, εμείς πήγαμε στις 200, ήρθε ο πουλιανός πήγε στις 901 εκατομμύριο με οργανωμένες κοινωνίες και με πολιτισμό. Και έκτοτε δί, δίωξαν τον Πουλιανό και το έργο του, αυτόν τον Α, μεγάλο παρόλο, πολυμενα... τον, τον πολύ μεγάλο Έλληνα, τον πατέρα και το Γιο, γιατί βρήκαμε τεκμήρια μέσα στα 24-25 επίπεδα που κατέβηκε και έσκαβε να βρίσκει συνεχώ και λέει ότι πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια, εδώ πέρα έχουμε κατοικηση και έχουμε οργανωμένη κατοίκηση, έχουμε εργαλεία. Έχουμε γυροκομείο μέσα εκεί Απ' την Ουαλία μου λέει ο φίλος μας Ότι οι περισσότερες πόλεις Στη νότια Ισπανία και στα Κανάρια Έχουν τον Ηρακλή στο θηρεό τους Βεβαίως όλοι Ρατσίστε 80 πόλεις ήταν στην Ιβηρική Ελληνικές 80 πόλεις Ρατσίστε Ναι όλοι Τέλος πάω <coughs> Για πάμε τώρα θα πιάσουμε και τα σανσκριτικά. Άλλη μια θεωρία την οποία δυστυχώς και καθηγητές εδώ πέρα λένε ναι αυτό είναι σανσκριτικό. Δεν μας είπαν ποιοι είναι σανσκριτικοί και από πού ήρθαν και πότε ήρθαν. Πετάνε, αμόλυσαν μια ψευδοθεωρία όπως τον Ινδοευρωπαϊσμό αλλά στοιχεία κανένα. Έχει πλέον καταρριφθεί και ο μύθος και έχει αποκαλυφθεί το που οφείλεται αποκαλύπτοντας τους αιώνιου παραχαράκτες της ιστορίας των λαών και δι του ελληνικού. Ο Ζόρτς Μουνεν από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους το έργο του «Κλειδιά της Γλωσσολογίας» εξηγεί «Η συγκριτική γραμματική για να καθορίσει μία συγγένεια δεν έπαιρνε υπόψη της την ιστορική εποχή των γλωσσικών καταστάσεων». Δώστε σημασία εδώ, ε, φίλοι μου, εσείς που μας ακούτε και να το μεταβιβάσετε και στους άλλους. Δεν έπαιρναν την ιστορική εποχή των γλωσσικών καταστάσεων που σχετίζονταν. Δηλαδή τι έκαναν, έκαναν συγκρίσεις. Τα σανσκριτικά της πρώτης χιλιετίας, τα ελληνικά του 8ου αιώνος π.Χ., τα λατινικά του 5ου αιώνος π.Χ., τα αγωττικά του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, τα σλαβικά του 9ου και τα περσικά του 16ου και 18ου αιώνας μετά Χριστόν. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, Λευτέρη. Να το τελειώσω εδώ. Όχι, δεν το ήξερα. Συνεχίζεις. Όμως... Τι λέει και την έγκυο γυναίκα του, του Πουλιανού, που το κυνηγάγανε πάνω. Τώρα το ακούω. Ναι, δεν το ήξερα. Όμως, η γλωσσική σύγκριση για να είναι έγκυρη και ακριβής πρέπει να είναι συγχρονική οι Γάλλοι λένε method synchronic και ουχή method διαχρονική πρόκειται δηλαδή για το κλασικό σφάλμα στην λογική μέθοδο που έχει περιγράψει ο μέγας διδάσκαλος της λογικής και του συλλογίζεσαι Αριστοτέλης πριν από 2.400 χρόνια και τι μα λέει το σφάλμα που απορρέει από την μη ταυτόχρονη γνώση των πραγμάτων. Δηλαδή, όπως λέω και εγώ στα μαθήματα, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τα ήθη, τα έθιμα, την νομοθεσία, το τι επικρατούσε πριν δύο χρόνια ή στο Βυζάντιο, διότι τότε ίσχυαν άλλα διαφορετικά και, και να λέμε ήταν βάρβαροι, έκαναν αυτό, έκαναν το άλλο εδώ δεν ισχύουν αυτά θα δούμε θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι ισχύει την εποχή εκείνη επακριβώς και αυτό και μόνο διότι η ζωή εξελίσσεται τα χρόνια περνούν, οι αιώνες περνούν και τα πάντα ρι όπως έλεγε και ο μεγάλος μας Ηράκλητος ο Ινδο... ε, ε, ακούστε τώρα φίλοι μου ο εινιδός γλωσσολόγος καθηγητής Σακραμπόρτι, πρόεδρος του Greek Club Κύκλος, έτσι ονομάζεται Κύκλος στην Καλκούτα και διευθυντής του εκεί Υπουργείου Παιδείας σας ε, λέω ότι μιλάει 22 γλώσσες ε, παραδέχεται με τα επιτάσεις ότι δεν κατάγεται η ελληνική από την σανσκριτική και δηλώνει ότι συμβαίνει το αντίθετο Ποια είναι η σανσκριτική Πεστό, ε... το, το έχει γράψει η Πριν το πεις Το έχει γράψει εδώ και πέντε λεπτά Ο Μιχάλης ο φίλος μας Ατνουαλία πέστο. το Είναι τα παλαιά κριτικά Τα μηνοϊκά τα παλαιά κριτικά Τα οσάν εσκρίτη ομιλούμενα Ακούν, Τα σανσκριτικά Θα σαν πει σαν τα οσάν σκρίτη. εσκρίτη Ομιλούμενα Να πάνε και να μαδίσουνε το Λέει η Ελευθέρη μου το επίσημο περιοδικό του Ινδικού αυτού ομίλου το ονομάζουν Πελασγία στην Ινδία. Με όλα όσα αυτός ο τίτλος υπονοεί. Υπονοεί τα ταξίδια, τα εκπολιτιστικά και του Διονύσου και του Ηρακλαίου. Ήτανε πολύ, δεν ήταν ένα. Όχι, όχι, όχι. όχι Η δε εφημερίδα Σαλεμάν, την εφημερίδα του λένε Σαλεμάν, δηλαδή σε μέλη, προ της μητέρας του Διονύσου του πανάρχειου αυτού εκπολιτιστού των Ινδιών εδώ έχουμε βρει πόλει τώρα τα τελευταία χρόνια στην Κίνα και αυτό έκανα στο ιταλο Συνέδριο Πολιτισμού που έγινε στην Αρχαία Ολυμπία και ήμουνα καλεσμένος και ομιλητή για τρει μέρες αυτά τους είπα και ο πρέσβης και όλοι κάθισαν με ανοιχτά στόμα οι Κινέζοι και άκουγαν πόλεις οι οποίες είναι καταχωμένες ελληνικότατες και 15 φυλέ, ιδιαίτερες φυλέ. στην Κίνα, στη Γιουνάν αυτοί έχουν με άνδρος καλλιεργούν οι μόνοι την Άμπελο κάνουν κρασί και έχουν ήθη και έθιμα διαφορετικά από τους άλλους Κινέζους Ο καθηγητής ο Σαγκρέδο όπως είπαμε ο Βάσκος εκτός από γλωσσολόγους και ελληνιστής θεωρείται και αυθεντίας στι ανατολικέ γλώσσε. και τι μιλάει ο Σαγκρέδο αραβικά, τουρκικά, περσικά Ιντού, Μπενγάλι, Ταμίλ και άλλα σε μία Πολύ σοβαρή μελέτη του, εμπειραστατωμένη την οποία ονόμασε El Milagro Γκρίεκο, το ελληνικό θαύμα, Έτσι. είναι κατηγορηματικό. Και τι μας γράφει, συγκρίνοντας καλά την σανσκριτική με την αρχαία ελληνική, εύκολα αντιλαμβανόμεθα ότι η ελληνική όχι μόνο είναι πιο αρχαία, αλλά και ότι επιπλέον όλη η συντακτική. Και γραμματικοί τύποι είναι ανώτεροι και μεγαλύτερης αξίας. Ε, λογικό δεν είναι. Είναι τα παμπάλαια κριτικά, τα οποία εντωμεταξύ εξελίχθησαν και βελτιώθηκαν. Εννοείται. Και καταλήγει γράφοντας με τα θαυμάσια ελληνικά του. Τι μας γράφει ο άνθρωπος στην ελληνική. Η επιρροή της ελληνικής ολότης, σοφία και τέχνης εν την σανκριτική γλώτη πάνη μεγάλη νεστή η επιρροή της ελληνικής γλώσσας που είναι η γλώσσα της σοφίας και της τέχνης στην σανκριτική γλώσσα είναι πολύ περασμένη πάνη λέει πάνη μεγάλη νεστή είναι η μεγάλη επιρροή δηλαδή πως είναι η επιροή είναι πρωτοκριτικά τα οποία εξελίχθησαν να γιατί και οι Κρήτες τόλμησαν να πουν κάποια άτομα δίθεν μορφωμένοι... και μερικοί Έλληνες χειροκρότησαν ότι οι Κρήτες δεν είναι Έλληνες. Άστα αυτά τώρα, ναι, Κρήτες δεν είναι... και εδώ θα μας λένε σε 20 χρονιά δεν είμαστε Έλληνες κι εμείς με αυτά που γίνονται. Άστα, πάμε ένα διαλυμματάκι. Μισό λεπτό να το την παράγραφή μου. Παρακαλώ. Στο κεφάλαιο τέχνη παρατηρεί <χω> ότι μέχρι σήμερα στην Ινδία... Η θεατρική σκηνή ονομάζεται «Γιαβανίκα», δηλαδή Ιωνική. Και τι λέει ο Πλούταρχος «Αλεξάνδρου την Ασίαν εξημερούντο, όμοιρο είναι ανάγνωσμα και περσών και σουσιανών και γεδροσίων πέδε τας ευρυπίδου και σοφοκλέως τραγουδίας είδων». Τι μας λέει ο Πλούταρχος, ο μεγάλος ιεροφάντης των, των Δελφών, όταν ο Αλέξανδρος εξημέρωσε την, ε, την Ασία ο Όμηρος εμελετ, ε, μελετούσαν τον Όμηρο ποιοι και οι Πέρσες και οι Σουσιανοί και, και οι Γεδρόσοι και τα παιδιά τους τα Ευρυπίδου και Σοφοκλέας τραγωδίας είδων και τα παιδιά Στα τους θέματαν τις τραγωδίες του Ευρυπίδη Ωραία. και του Σοφοκλέου Στο βάθος της Περσίας της Ανατολής, Ανατολής μάλλον. Ανατολής, στα βάθια, Αφγανιστάν, Πακιστάν, λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, θα το θίξουμε αυτό τώρα, πάρουμε ένα διάλειμμα γιατί να βγούμε ένα νεράκι. Φίλοι, Αλμπέντο 14.00, οπότε ασπασά όλα. Δεν άφησα τίποτα. Λοιπόν, δια μαντέρα, πού είχαμε μείνει, Προχωρούμε. Ναι. Από εκεί που είχαμε μείνει, Όχι, <laughs> <laughs> από μεινει <εκεί>. μάλλον. <laughs> λοιπόν, πριν αρχίσει να αποακολουθεί για όσοι ενδιαφέρονται η αθλητική εκπομπή στι 10 με τον Νίκο Το Μορτάκη. Ε, όπου έχει και πλούσιο δισογραφικό υλικό σήμερα γιατί είχε πάρα πολλά αθλικά γεγονότα όλο αυτό το πενθήμερο από Σάββατο μέχρι εχθές και σήμερα μάλλον λοιπόν συνεχίζεις θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου θα πάμε στην Ισλανδία η οποία ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και ξέρουμε ότι και οι Μινοϊτες και οι Μικινέοι ταξίδευαν εκεί για να πάρουν τι κασύτερο για να κάνουν πρόσμιξη εννέα μέρη χαλκού αυτό, χημικά, και, να και ένα μέρος ξέρω, μέσα, χημικά, θέλουν, τα... να κάνουν τον ορίχαλκο και να Με εμπορεύουν τις μίξεις που τις ξέραν είχαν βιομηχανία κάτι τώρα έρω... να σταθούμε εδώ λίγο όταν μας λένε η Καναδί δεν είναι αυτό είναι το ευκολότερο όταν μας λένε η Καναδί ότι ήρθαν οι Μινοήτες και έχουν πάρει 500.000 τόνους μετάλλευμα από μας 95% τα 100 καθαρότητα, το μετάλευμα αυτό έφυγε από εκεί. Όλο 500.000 τόνοι έχει καταλάβει τι είπες τώρα. Εγώ ξέρω τι λέω. Το ξέρουν και οι Καναδοί και υπάρχουν τα ορυχεία και έχουν κάνει τους ογκομετρήσεις. Είναι, είναι 10 σύγχρονα φορτηγά, χίδιν, 50.000 τόνων το καθένα. Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε σε 5 και σε 10 χρόνια... Λέω για να καταλάβουμε τη σύγχρονη αντίληψη του, του όγκου Δηλαδή αυτό θα να σου πω παιδί μου Ο πλούταρχο κάπου αφήνει τρεις σειρές Αλλά τις τρεις σειρές δεν τις ερμηνεύουν και δεν τις λένε στον κόσμο Ποιες αυτές είναι, είναι αυτέ οι τρεις σειρές Φέχνα μια ζωή εγώ να τις βρω και τις βρήκα Γι' αυτό Αυτός. σου είπα να μαζί μου τη Δευτέρα εκείνη να Γιατί εκεί έχει τέτοια για λέγε Λέει και θα συνεχίσουμε τη γλώσσα μας. Ναι, αυτό ναι, ναι, εντάρχοσμα. να το σχολιάσουμε αυτό. Έχει Ότι τις απομεμακρυσμένες, λέει, επίκυσεις μας, ανά μία γενναιά γινόταν αντικατάσταση του πληθυσμού. Oh. Δηλαδή, ανά 30 έτη, μέσω όρο θα πάρουμε, έφευγαν νέοι και νέε σε μεγάλο αριθμό Πήγαιναν στην απομεμακρυσμένη και επέστρεφαν και οι επέστρεφαν άλλοι. Όσοι εκ των γερόντων ήθελαν, ήθελαν, ήθελαν. να επιστρέψουν πίσω. Μάλιστα. Διότι λέει φυσικό ήτο με την πάροδο να γίνονται και επιμηξίε και να λιώνονται τα ήθη και τα έθιμα και για να τα ενισχύουν να διατηρούνται και την γλώσσα και το όμεμον. Ναι. Ή γινόταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ρωτάει ένας φιλοσοπέτρο από το Πολύκαστρον Μπορεί ο κύριος Διαμαντάρας να μας ξαναπεί τι πρέπει να κάνει ένας φιλόσοφος όταν ο καιρός δεν είναι ευνοικό για φιλοσοφία και το αντίθετο σύμφωνα με τις αρχές Όχι, αντιλήψεις. εδώ δεν υπάρχει. Ο Επίκουρος στην επιστολή του προς τον Μενικέα είναι κατά Ουδέποτε είναι αργά ή ουδέποτε είναι νωρίς για τη φιλοσοφία. Άρα πάντα μπορείς να φιλοσοφήσεις. Από μικρή ηλικία μέχρι το πέρας του βίου ο άνθρωπος φιλοσοφεί για να είναι ευτυχής και να άγεται προς την ευδαιμονία. Και να λύνει προβλήματα. Μο, μα αυτή είναι η ευδαιμονία. Να, να λύνει Εύχεδά τα προβλήματα. Εύκεδα Δαι, δαϊμον... ε, δαιμονία δεν είναι τα κυβικά και τα ρετυρέ και τα... οι μαλακίε είναι άλλο πράγμα. Η αταραξία της συνειδήσεως, Έτσι. η ολιγαρχία και η αταραξία. Έτσι. Και το βράδυ όταν κοιμάσαι να μην σκέπτεσαι τίποτα, να μην σε κυνηγάει τίποτα. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτός είναι και ο πειθαγόριο διαλογισμός που εφήρμαζαν στο ομακοίον του Κρότονος. Λοιπόν, ολοκληρώνεις. Λοιπόν. Ας πάμε τώρα στην Ισλανδία. Αυτοί αποτελούν μία εξαίρεση από τους άλλους Ευρωπαίους. Και οι, όλοι οι Ευρωπαίοι αντέγραψαν τη σκηνή του θεάτρου και τη λένε σκένα, σχέν, εσκένα εσέζε, εσκένε. Οι Ισλανδί την ονομάζουν ατρίδι, από τους ατρίδες, διότι ανέβαζαν έργα με επάνω τραγωδίες με τους Ατρίδες και έχει μείνει μέχρι σήμερα η Ισλανδοί να λένε την σκηνή του θεάτρου Ατρίδη όπως ακριβώς στο θέατρο έτσι και η θεατρική σκηνή καθορίζεται παγκόσμια μόνο στα ελληνικά δεν υπάρχει άλλη λέξη ούτε για το θέατρο ούτε για τη σκηνή διότι επάνω εκεί στη σκηνή και με τις τραγωδίες υπόθηκαν και διδάχθηκαν τα πάντα για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Ο Έλλην λόγος με λάμδα μικρό που είναι η ομιλία και λόγος με λάμδα κεφαλαίο που είναι η επικοινωνία με τα ανώτερα. Ναι. ελληνίζουν έτσι επίησαν. Αυτοί εξημέρωσαν ελληνίζοντας τον κόσμο σε πώ σε εποχές και περιοχές καθοριστικές για την ανθρωπότητα. Και να το ξαναπούμε, όταν ο χριστιανισμός επευλήθη διαπυρός και σιδήρου με τα αποτρόπια εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά του ελληνισμού κυρίως, τόσο στην Ανατολή με τους, με τους λεγόμενους Βυζαντινούς και στη Δύση, Μόνο ο ελληνικός και η ελληνική γραμματεία κατόρθωσαν να φέρουν το πρώτο φως στον Μεσαίωνα. Να γίνει η πρώτη ελαφρά Ας πούμε. Α, αναγέννηση. Να ακολουθήσει η δεύτερη, η δεύτερη να δώσει δικαίωμα στα πανεπιστήμια να ιδρύονται και σιγά σιγά να πάβουν τα θρησκευτικά και η θρησκεία είναι, είναι το πρωτεύον μάθημα σε όλους και σε όλα. Και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη, η μεγάλη θρησκευτική μεταρρύθμιση της Δύσεως που απελευθέρωσε τους λαούς που ήταν η αιτία πρώτα οι Άγγλοι και μετά οι Γερμανοί να αποτινάξουν τον ζυγό του Πάπα και να ξεκινήσει ο περίφωμο ο διαφωτισμός με τους εγκυκλοπαιδιστές που ακολούθησαν διότι πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ο διαφωτισμός δεν είναι γαλλική υπόθεση, είναι αγγλική υπόθεση. Οι Άγγλοι καρατόμησαν, το γράφω στο ένα το βιβλίο μου ναι, με τίτλο: η, η φιλόσοφη και η φιλοσοφία από τον διαφωτισμό μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Τον δημιούργησαν οι Άγγλοι. Διότι οι Άγγλοι μελέτησαν ελεύθερα τα ελληνικά, καρατόμησαν δύο βασιλεί, εξεδίωξαν τον περιούσιο λαό μέσα από τη Βουλή με τον Γκρόγκολ, με την επανάσταση των Ρόδων διότι είχαν καθυποτάξει οικονομικά τους πάντες και τους σύλλεγχαν. Ως ήθιστέ. Και ακολούθησαν οι εγκυκλοπαιδιστές, στηριζόμενοι στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, προετοίμασαν το έδαφος το και μετά από 100 χρόνια ήρθε ο γαλλικός διαφωτισμό, ο ευρωπαϊκός και ανεπτύχθη η ελευθερία πλέον. Είναι αυτά που ξέρουμε ενώ λίγες. Ξέρουμε. Ναι, αλλά όμω. Στην Ελλάδα από εδώ ξεκίνησαν όλα από το ελληνικό πνεύμα το λέει ο, ο Παλαμάς ο μεγάλος αυτός που δεν του δώσαν ο, τα καθάρματα την άδεια να πάρει τον Νόμπελ. γιατί να τη δώσουν όπως και στο Σικελιανό αρνήθηκαν να τους προτείνουν γιατί να τους προτείνουν παιδί. Γιατί είναι τους δεν προτείνουν. είναι παρέτησα, τι λέει στο δεδεκάλογο του γύφτου εξβεστήσεις εστίας σπίθες επέταξαν, υπερεύησαν λέει και τα Σάλπης και ευλόγησαν την Ευρώπη είσαι απαράδεκτος σπίθες, όχι στο δωδεκάλογο του γύφτου στο δωδεκάλογο του Ρωμά θα λες τώρα τι πιανού γύφτου λοιπόν λέει ο φίλος μου εδώ που μας παρακολουθεί ευλαβικά κάθε μέρα ο Μιχάλης από την Ουαλία ε, χωρίς να θέλει να μας επηρεάσει τώρα επειδή αλλάζουμε θέματα το όνομα Σεμέλι, λέει, έχει σχέση με τον τεμαχισμό του Διονύσου, Σεμέλι και την Ανάστασή του. Παράλληλα, δε, υπάρχει ένα νησάκι που έχει μέχρι τώρα το όνομα Μικίνες, Μικίνες και βρίσκεται στην Ισλανδία. Υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Τα Όπως... λέμε αυτά για να μην Όπως... λέμε εδώ ότι είμαστε τρελεί εμείς. Εκεί που πήγε ο Μήνος να πάρει το Δέδαλο, στην Ιταλία, Έτσι. στη Σικελία, εκεί... Η, το, η, μια μικρή πόλη λέγεται Μινόα. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Τα τοπονύμια μιλούν. Μόνα του. Μιλούν. Έχω τα αγγλικά τοπονίμια mm. όπου πάνω από 300 περιοχέ τη Αγγλίας είναι ελληνικά καθαρά τα τοπονύμια του. Έτσι. Όπω και το Στόχετ, ντρεπότησαν να πούνε ότι είναι ένα όστο απόλυτο. Δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε, μην κάνει άλλη ενότητα. διαλυματάκι. Γιατί κάνουμε και ραδιοφωνάκι, πολύ σύντομο είναι το τραγούδι. Αγαπητοί φίλοι εδώ, αλμπίντο 14.00. Διαμαντάρας, Ελευθέριος, κάθε Πέμπτη στις 7.30 πλέον. 24.com διαμαντάρας ελευθερίος κάθε πέμπτη βράδυ αγαπητοί φίλοι Στα 7.30 πλέον <κυκλή> ακολουθεί η αθλητική εκπομπή όπως είπα αύριο ξεκινάμε 7 η ώρα με τον Χριστο Κωνσταντόπουλο 8.30 έχουμε την κουμπούνη και η Κυριακή Παύλος Κοντογιάννης εδώ όλα τα δρόμενα ήθη έθιμα και το γιορτινό όλο του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου συν τα γλυκιά, γλυκίσματα και τα έθιμα αυτών των ημερών με τον φίλο μα εδώ, τον Μπαντελή, τον Κοντογιάννη. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Την Κυριακή, στου άγνωσου επισκέπτε. Στι 8.30 Γιατί την Κυριακή το πρωί θα κάνω εγώ μια καλή ξενάδα. Α, για πε το αυτό, γιατί μου το είπε το ξέχασα και πώ να έρθω και εγώ. Για πες το, τι κάνει την Κυριακή το πρωί. Διαμαντάρα στην Κυριακή έχει μια εκδήλωση περίπατο, όπω λέμε εμεί εδώ στη γλώσσα μα. Παρακαλώ. Την Κυριακή το πρωί. Ναι, ώρα. 10 η ώρα. Μάλιστα. Θα συναντηθούμε στην Οδόνα Δριανού. Στη στοά του Ατάλου πριν περάσουμε τη γέφυρα για τον α, χώρο τον αρχαιολογικό που μπαίνει στην αγορά ακριβώς Μάλιστα. θα μπούμε εκεί και θα κάνουμε μια καλή ξενάγηση, θα ανεβούμε μέχρι την πνίκα, θα πάμε στον ναό ηφαίσου, θα πάμε σε... και θα κάνουμε και κάποια δρόμενα θα απαγγείλουμε κιόλας και μετά έχω κανονίσει στον φίλο σου τον Μπαϊρακτάρη θα σου πω να μου πας τώρα έχω κλείσει Δημοσίω, δεν Έχω θέλω να σου πω τι έχει συμβεί εκεί. Ζωντανή μουσική, τα ξέρω, έχει ζωντανή μουσική και θέλουν να πάμε εκεί καμιά 35-40 άτομα. Θα είμαστε. Λοιπόν, όποια τους θα θέλεις... είναι η ξενάγηση από δύο ξεναγούς οι οποίε είναι και μαθήτριε μου, δωρεάν και από μένα. Διότι εγώ δεν είμαι ξεναγός δεν μπορώ να κάνω ξεναγό. Ορίστε τώρα, παραγγέλνουνε, λέει ένα διπλό πιτό από όλα. <laughs> λοιπόν, Κυριακή 10 η ώρα. Όποιο θέλει, θέλει στην είσοδο εκεί που μπαίνουν οι αγορά Με για την αγόρα, άκρα κοσμιότητα, με άκρα σιγή. Και ησυχία αυτό Με πιένει. σεβασμό. Εάν σας αρέσει, να ακούσετε. Όσο ποιον δεν αρέσει, να απέλθει να μην ακούσει. Ευγενικό στον Πούλο. Και να συμμετέχει ούτε Πούλο ούτε Κοντόπουλο. <laughs> λοιπόν. Ξαναπέσαι το 10 αέρα το πρωί από την πλευρά τη εισόδου στην αγορά της, των που, Αθηνών που, στην οδό Αδριανού. Αδριανού. Θα μπει η παρέα του διαμαντάρα με Και Όποιοι θέλουν να πάνε, και όσοι δεν ξέρουν από αυτέ τι συγκεντρώσει είναι ωραίε εμπειρίε. Συν το αυτό που μαθαίνει κανεί, και έχει ξεναγισούλα στο Ατάλου, αρχαία αγορά και ναό υφέ του κοινό θυσίων των λεγόμενων ω γνωστών. Ναι. Και μετά έχει μπαϊρακτάρι και διάφορα. Και Προχωράτε. Ναι. Και το βράδυ εδώ, albedo14.com, θα συνεχίσουμε τον τεκόρ αυτό. Ε, Παντελή Κοντογιάννης ε, θα πει για τα μελομακάρονα, για όσοι δεν ξέρετε αγαπητοί φίλοι, κουραμπιέδε και συναφή προϊόντα δεν είναι... Για τα πλακούντια θα ομιλήσει. Ναι, όχι για το πλακούντα, για τα πλακούντια. Για τα πλακούντια ξέρουν. Και καταλάβω. γιατί, προσέξτε, εγώ μαθαίνω από αυτού όλου. Ε, γιατί τα μελομακάρουνα είναι, α πούμε, καφέ, και γιατί οι κουραμπίδε είναι άσπρη, όχι λόγω ζαχάριου, εννοούμε γιατί τα φτιάχνουν έτσι, έχουν συμβολισμό. Αυτά όμω την Κυριακή στου άγνωσου για... επισκέπτε. Και γιατί ο λαό ονομάζει τα μελομακάρουνα φινίκια. Φινίκια ναι, τη φοινίκη. Έτσι. Λοιπόν, Κυριακή βράδυ, 8 η ώρα, Αλμπέντο 14, άγνωστοι επισκέπτε. Συνεχίζει η διαμαντάρα. Λοιπόν. Με αυτά τα λίγα παραδείγματα προχωρούμε και τι λέμε ότι ο Έλλην λόγος και λόγος είπαμε ελληνίζει έτη επίησαν, εξελλήνησαν, εκ, εκβαρβάρισαν, αποβαρβάρισαν τους βαρβάρους, τους έκαναν ανθρώπους. Γιατί τους λέγανε βαρβάρους. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα μπούρου μπούρου μπούρου. Αυτό είναι. Δηλαδή μιλά. Α σε αυτήν είναι λένε τώρα. Μιλά και δεν λε τίποτα και δεν σε καταλαβαίνει και κανεί. Αυτό. Εν λόγω ελληνικό και εμέτρο και πεζό, όχι μόνο κάποτε η Ανατολή και σήμερα η Ευρώπη, ο δυτικό κόσμο γενικότερα, αποκαλύπτεται λέει ότι φθαίνονται ελληνικοί. Μιλάνε ελληνικά. Δεν είναι παράξενο ότι μετά από αυτά που είπαμε και την αλματώδη αύξηση της τεχνολογίας και ειδικά της πληροφορικής όλοι έχουν στραφεί στη μελέτη και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ξέρουμε ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα και η ελληνική η σύγχρονη όχι η κακοποιημένη είναι λογικές γλώσσε και αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, το έχουμε ξαναπεί, στα, στους υπολογιστές της Πέμπτης Γενεάς, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι και θα βγουν σε μερικά χρόνια. Μόνο αυτοί μπορούν να μιλήσουν και να προγραμματιστούν σωστά. Το CNN δίνει προγράμματα ελληνικής γλώσσας για να μάθουν με μεγάλη επιτυχία όσοι θέλουν. Επίσης, η μεγάλη εταιρεία των υπολογιστών Apple, ε, της οποίας ο πρόεδρος, ο Τζόνς Κάλι είχε δηλώσει σχετικά. Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμαθήσεως της ελληνικής, διότι η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει την δημιουργικότητά της, ώστε να εισάγει νέες ιδέες και να τις προσφέρει περισσότερες γνώσεις από, ό, γνώσεις από όσες ο άνθρωπος μπορούσε μέχρι τώρα να ανακαλύψει. Επίσης, οι μεγάλες αγγλικές εταιρίες, κυρίως οι χρηματιστηριακές, προτρέπουν στα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν αρχαία ελληνικά, διότι αυτά περιέχουν μία ξεχωριστή σημασία για τους τομείς της οργανώσεως και της διοικήσεως των επιχειρήσεων, διότι είναι ορθολογιστικά και μπορούν να διευρύνουν το πνεύμα τους με νέες ιδέες, με νέες γνώσεις και να γίνουν πιο άνθρωποι για να μπορέσουν να διοικούν να άρχουν ανθρώπων διότι οι Έλληνες σκοπό είχαν από τους πεδοτρίβες μέχρι το όμα του Πιθαγόρα. να μάθουν να άρχονται και να άρχουν αυτό μας λείπει σήμερα δεν έχουμε μάθει να αρχόμεθα και αυτοί που μας άρχουν δεν έχουν μάθει πως να άρχουν και να η κατάντια μας Οι επίσης ειδικοί Άγγλοι, Άγγλοι οδηγήθηκαν σε μία διαπίστωση ότι η ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τον τονώνει τις ηγετικέ ικανότητες. Γι' αυτό λένε έχει μεγάλη αξία όχι μόνο στην πληροφορική και την υψηλή τεχνολογία αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως. Πριν από δέκα περίπου χρόνια <coughs> έγινε ένα Πείραμα σε δύο τάξεις της πρώτης δημοτικού τα παιδιά ε, άρχισαν να κάνουν δύο ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Και στο άλλο τμήμα τα παιδιά ακολουθούσαν το πρόγραμμα το κανονικό του σχολείου. Μετά από ένα χρόνο όταν έγιναν ειδικές έρευνες τεστ, και κάνανε τεστ. τεστ, απεδείχθη ότι νοητικά τα παιδιά που είχαν ακούσει αρχαία ελληνικά και είχαν ασχοληθεί υπερτερούσαν κατά 40%. Ο, ο, ο, ο, ναι, όντως συμβαίνει, αλλά το πω πω πω είναι γιατί ο, βάλετε ο, η γλώσσα δηλαδή. Οι αρχαίες είναι. ελληνικές λέξει που χρησιμοποιούν όλα τα σύμφωνα και δεν είναι κακοποιημένες, δονούν την νόηση. Αυτό Γιώργο τονί που έκοψαν από τον... Αυτόν Έκοψε την έχει... οξυγόνωση του εγκεφάλου. Δεν δονείται η νόηση. Το νη σημαίνει νους νόηση. Γι' αυτό λέγανε παλιά με το νη και με το σίγμα με και εννοούσαν να τελειώσει απολύτως Απόλυτα και όχι γρήγορα. Και κατανοητά, κατανοητά να ηχήσει μέσα ο εγκέφαλο. Να αποτυπωθούν αυτά διότι Ακριβώς. γνωρίζουμε ότι δεν κάνουμε χρήση περισσότερο του 5% του εγκεφάλου μα και τη μνήμη μα με τα εργαλεία, τα γλωσσικά, τα σωστά, οξύνεται έτσι περισσότερο και μπορούμε και δημιουργούμε περισσότερες συνάψεις. Και αυτή είναι η απάντηση γιατί κυνηγείται η ελληνική γλώσσα που εντός Ελλάδος από ανθελληνικά στοιχεία που φέρουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν τον, ο κόσμος ότι είναι Έλληνες, ενώ δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει ένα νομόσιαδιο υπέρ των Ελλήνων, ένα, ένα, τι, εδώ πέρα κάναν κλήρωση τώρα θα, θα επανέλθουμε Σου είπα επάνω Στο δικού μας του Ορέστη Του Αστέριου ναι. του Ορέστη, Στο Λαγκαδά Καλησπέρες Τι έγινε εκεί πέρα με το σχολείο Εδώ ένα παιδί Απεδείχθη τώρα ένα αφγανάκι Πηγαίνει στο δημοτικό το οποίο δεν ξέρει Και κληρώθηκε αυτό να πάρει τη σημαία Δεν, δεν μιλάει δεν γνωρίζει ελληνικά Ούτε είναι ο πρώτος ο μαθητής Ο τελευταίος και μετά είπαν όχι να πάρει το, στο σχολείο. Και μετά από δύο-τρεις μέρες είπαν ότι εδέχθη πίεση λέει, με πέτρες. Κάποιοι έριξαν πέτρες. Ναι. Αλλά οι πέτρες ήταν εξιδίων ρηγμένες. Ναι. Έγινε εξέταση με τις φωτογραφίες. Ο Αμύρ. Ο Αμύρ, ο Κακομύρ. Που τον έδεχθη ο πρωθυπουργό Ο Πρωθυπουργός και έδωσε και μία σημαία. Στο Μαξίμου. Ναι. Και γιατί πήγες στη Μαντράκη θα γίνει όταν Κυρία, δεν... έχουν βγάλει τη φάτσα του μπροστά, έχουν αποκαλυφθεί. Εάν δεν το καταλάβετε, εγώ προσωπικά λυπάμαι. Εγώ είμαι έξω από το σύστημα και λυπάμαι. Εάν είσαι Έλληνα και πάρει τη σημαία, σε λένε φασίστα, εθνικιστή. Εάν ναι. τον ξένο που του έδωσε τη σημαία, λέει θα γίνει Έλληνα. Ρε, παιδί μου, υπάρχει σιζοφρένεια τώρα. Όχι, σιζοφρένεια. Επαράταμε ε, τώρα. Άμα χαλάσει εκπομπή, πάω διάλειμμα. Όχι, δεν έχουμε διάλειμμα. περίμενε. Δεν έχουμε. Άνα, Φασίστας δεν έχουμε διάλειμμα λέει Ό,τι γουστάρω εγώ θα κάνω Κάλα κυρία μου ό,τι πείτε Από την νοητική εμβέλεια από το παραπάνω το οποίο σας έχω, πει, έχω εξηγήσει Ξεφεύγει Δεν μπορούν να παγιδεύσουν την αλήθεια Δεν μπορούν ό,τι και να κάνουν Και η αλήθεια αυτή λέει η αρχαιοελληνική ρήση, Ουδέν έρπει εσύ γύρα χρόνου. Δεν μπορεί το ψέμα να γυρίζει και να έρπεται σε βάθος χρόνου, σε πολύ χρόνο. Αυτό που λέμε έχει κοντά ποδάρια. Ναι, ο δόλος Το ψέμα, ναι. Ο δόλος Διότι όταν ο Προμηθέας έκανε την αλήθεια, ο δόλος πήγε έκανε και αυτό ένα ομοίωμα. Άφησε ο προμηθεία κάπου πήγε να επιστρέψει και βλέπει, τέλειωσε ο πυλό όμω και ο δόλος που έκανε το ομοιωμά του έμεινε δίχως πόδια. <Ρι> και όταν έδωσε πνοή ο Προμηθέας και στα δύο, η μένα αλήθεια περπατάει και φεύγει και πορεύεται παντού. Ναι. Το δε, δόλος είναι στάσιμος Για εκεί. Αυτό, από εκεί έχει βγει έχει κοντά ποδάρια. Κοντά ποδάρια. Α, τι τώρα. Όλα τα έχουν πει οι δικοί μα. Να το παράπονο των Δυτικοευρωπαίων. Και έχει φτάσει μεγάλο... μέχρι σήμερα. Προς... Έχρι... Κάθε μέρα το λέμε αυτό. Ο Πρωθυπουργό μα όμω, πριν από μερικού μήνε, μέσα στη βουλιά, όταν του είπανε εσύ, Πολλά είπε, Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Είπε, Έχω αυταπάτε. Mm. Και του ξέφυγε όμω. Ναι. Και λέει, Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τον άκουσα εγώ. Ναι, ναι. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ο ίδιο. Ναι. Αλλά το παιδί είναι αδιάβαστο. Από αυτά έχει Έμαθε άλλα τώρα ότι αυτοί είναι κνίτες όλοι. Απιγνέ έχουν ξεκινήσει και γίνανε... Προχτές έμαθα. Ότι? Ο, ότι όταν έγινε στη Γένοβα αυτή η σύναψη των πανευρωπαίων τραμπούκων. Στο πρόσφατο είναι, παρελθόν. Ναι, ήτανε από τους πρώτους. Αυτό δεν το ξέρες αυτό. Όχι δεν το ξέρω Α, ε, Σου διαφεύγουν ε, μερικά πράγματα. Διαφεύγουν. Και ειδικά μα είναι Ιταλοπερίεργα γιατί ρε παιδί μου εσύ είσαι εδώ έρχεται να επιβεβαιώσει το προηγούμενο ο Ιράκλης που λέει τα πάντα ρε, τα πάντα χωρί και ουδέν μένει. Όλα ρέουν, όλα προχωρούν και τίποτα δεν μένει στάσιμο. Πλην της αλήθεια που κατακτάται μετά από ζήλο και πολύ διερευνητική διάθεση. Από ποιον, από τον ερευνητή που έχει όρεξη που δεν στέκεται σε αντιξοότητες, ούτε ακούει γαλιάντρε και σιρήνε, ούτε πρέπει να φοράει παραμορφωτικούς φακούς διαφόρων χρωμάτων. Γιατί ο ερευνητής ποθεί την εσωτερική του πληρότητα και την πραγματική γνώση. Εσύ τότε δεν είναι δογματικό, αλλά είναι, δογματικός, είναι δογματικός, δεν είναι και μόνον, τότε αυτός και μόνον θα μπορέσει να κατανοήσει τον λόγο που οδηγεί που στην απολευθείς γνώση και που επιτάσσει η ελληνική πραγματικότητα να ξαναγυρίσουμε στη γνώση μας. Κάνε τώρα το διάλειμμα σου. Ευχαριστώ κύριε Διαμαρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. βέλος η γαρα θαtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd κάθε tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd εκπομπή με τον Νίκο τον Μορτάκη, το tdtd το tdtd tdtd τη tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd αθλητική tdtd των ημερών, αύριο 7 η ώρα ε, Γεωργία Κουμπούν να μας πει για τα άστρα Τι μας περιμένει Και μη χάστε την Κυριακή Άγνωστοι επισκέπτες Παντελήσκονται ο Γιάννης εδώ Με όλα τα θέματα από την αρχαιότητα Που έθιμα και λοιπά Και το όλο το εορταστικό Νοέμβριου-Δεκεμβρίου Γιατί πολύ παραμύθι έχει πέσει Τελικώς Παρακαλώ κυριέ μου Να πούμε μια παρεμβολή Παρακαλώ. Ο Νοέμβριος ναι. ήταν ο ένατος μήνας Αυτό λέει νόβε ναι, το 8, τον αφού τον... ο Οκτώβρης ήταν ο 8ος Των Ρωμαίων ναι. Όταν είχαν 10 μήνε. οταν ναι. Όταν έκαναν μετά παρέμβαλαν 2-2 Παρόλο που γίναν 12 Και είναι ο ενδέκατο, παραμένει ο ένατο. Έτσι μπράβο Εκεί στραβώ στο έργο από παντού Πάμε <laughs> Μελετώντας την ιστορία της ανθρωπότητας Βλέπουμε ότι Στη μαχρέωνη πορεία της Όταν έπεφτε Η αμάθεια και ο ζωώδης βαρβαρισμός που κατέφευγαν για να αφυπνιστούν στην ελληνική γραμματεία και στην μελέτη του λόγου και την γνώση των αρχείων ελληνικών κειμένων. Οι ικανοί και οι ταγιοί που αγαπούσαν τους λαού τους και δεν ήταν υποχείρια άλλων έβρισκαν το δρόμο τον σωστό του απολεσθέντο λόγου για να οδηγήσουν τους λαού του στην ανέλυξη, στην εξέλιξη δια του λόγου με λάμδα κεφαλαίο. Λόγο λόγος, με λάμδα κεφαλαίο από καθαρά και μυστηριακή άποψη είναι η εντοκόσμου και δι' αυτού εκδήλωση του άνευ ετιας αιτίου άνευ αιτίου. Ε, εκεί είναι η προσέγγιση του θείου κατά τους Έλληνες η, απα, η πανταχού διάχυτος θεότης ή θεία αλήθεια η χρήση αυτού του όρου είναι αρχαιότατη και συνίσταται και συναντάται σε όλα τα ελληνικά μυστήρια ο λόγος εκδηλώνεται διαμέσου σειράς υποστάσεων στο σύμπαν και είναι δυνατόν να εκδηλωθεί και στον άνθρωπο. Πώς? Με κατάλληλες συνθήκες και ειδική αγωγή. Διότι εν στα μύχια του, μέσα στο DNA του και είναι ο περίφημο σπινθύρας, ο ενημήν δέμον κατά τον Σοκράτη. Γι' αυτό υπήρξε ανέκαθεν το υπέρτατο ιδεώδες όλων των μυστηρίων και δεν ήταν τα μυστήρια μόνο τα ελευσίνια, τα καβίρια, ήταν πάρα πολλά μυστήρια. Τα πραγματεύουμε και τα προσεγγίζω στο βιβλίο μου «Η Δρυσία και τα μυστήρια των Αρχαίων Ελλήνων» που συνιστώ να το πάρετε διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα και δεν θα είστε υποχήρια του κάθε αγύρτη και τσαρλατάν Τώρα που είπες βιβλία, Για να το ξεχάσω Σημείωστε αγαπητοί φίλοι Θα κάνω και πληρη ανάτηση Στον ημερών 18 με 24 Δεκεμβρίου Στη στοά του βιβλίου πανεπιστημίου τι, Αυτό που ξέρουν και άλλοι Ως στοα Ορφέως Θα γίνει ένα μπαζάρ βιβλίο Να το πρωί στο βράδυ με τι εκδόσει Έσοπτρο και το παιδικό Τρίτο Μάτη και Ελένη Κνέξους που συνεργάζεται ο Αλμπέντου και συζητάμε τώρα από Δευτέρα ως Κυριακή τα βραδάκια έτσι για μισή ώρα κάποιος ερευνητής ένα κάθε μέρα από την ομάδα του Αλμπέντου θα κάνει μια ομιλία Παρέστηκε με ερωτησούλε και λοιπά από τους φίλους και η πρόταση είναι να έρθείτε ή θα είναι πάρα πολύ φτηνές τιμές θα είναι έτσι πως να το πω σαν προσφορά όπου αντί να πάρετε διάφορα άλλα πράγματα συνήθιοι γλυκά και λοιπά να πάρετε βιβλία για δώρα ειδικά όσοι έχουν παιδιά, εγγόνια και τα λοιπά 18 Δεκεμβρίου μέρα Δευτέρα έως Κυριακή 24 από το πρωί στο βράδυ θα υπάρχει μπαζάρ στη Στοά του Βιβλίου στην Πανεπιστημίου στο Υψης Χαλλάου Τρικουπή που είναι και το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό είναι το ένα και το άλλο είπα τις εκπομπές της Αρχίζουμε 7 Χρήσο 8 8.30 Κουμπούνη. Σάββατο έχουμε τον Γιάννη Το Διαβάτη εδώ. Θα έχει ένα φίλο τον Γιουλάμπρο Το Λαμπράκο που έχει σχέση με τον αποδημολισμό. Μετά 8-8 και κάτι ο βιολόγο, γενετιστή ο Ντουμανίδη, ο Γιώργο Doomsday θα μα μιλήσει για το AIDS. Και την Κυριακή, Παντελή Κοντογιάννης, άγνωστοι επισκέπτε. Για να περάσουμε το τριήμερο καλά. Συνεχίζει για ελευθερία. Δηλαδή. Τι προσδοκούσαν στα μυστήρια, θα τα εξαντλήσουμε άλλα τώρα επειδή έκαναν ανοίξει. Την αφύπνιση του θείου στοιχείου που ενικεί μέσα στον κάθε άνθρωπο. Και πώς επιτυχάνεται αυτό με την μυστηριακή γνώση. Άρα δεν πρόκειται για κάποια αφηρημένη ή συμβατική μυστική λέξη καινής περιεχομένου όπως η μεγάλη οπως η μεγαλη Δημοσιογράφοι επέμεναν να μάθουν μία λέξη ε, ναι. για να κινήσουν το, το σύμπαν και είχαμε αντεκλήσει. Ε, βέβαια. Διότι είναι επιφανειακοί, είναι πρόχειροι, δεν θέλουν ούτε να υποστούν, ούτε μαθήν, ούτε παθήν, ούτε διατεθήν. Κατά Αριστοτέλην. Τα θέλουν έτοιμα. Πε μου τη λέξη των μυστηρίων να γίνω εγώ μεμιεμένο. δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε όλες τις μυστηριακές οργανώσεις ανά τις χιλιετίες η ανακοίνωση του μεγάλου μυστικού ή του λόγου με λάμδα κεφαλαίο γίνεται προοδευτικά και μόνο εις αυτούς που μπορούν να κατανοήσουν, να σεβαστούν, να φυλάξουν και να μεταδώσουν. Ας το έχουν αυτό υπόψη τους και να μην βιάζονται διότι θέλει θυσία ζωής. Κλείνοντας την εκπομπή μας τη σημερινή και για την γλώσσα αυτών των περίπατων που κάναμε και την επιρροή της πιστεύω ότι έγινε κατανοητό ότι μέσα στα όρια τα χρονικά τα οποία είχα δεν χρειάζεται άλλη τεκμηρίωση για την οικουμενική αξία της ελληνικής γλώσσας και ότι με αυτής είναι δυνατόν να οδηγηθούμε και σε άλλες καταστάσεις να προσεγγίσουμε τον λόγο με λάμδα κεφαλαίο αλλά είναι και ευθύνη όλων, όλων ημών των Ελλήνων και ειδικά των μορφωμένων των κατανοητών, των συμπατριωτών μας που είναι εργάτες του λόγου με λάμδα μικρό της ελευθερίας της σκέψεως και τις νέες επιστήμης που ευαγγελίζεται ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Δηλαδή, την επιστήμη με τα ήθους, διότι αν ο επιστήμον δεν έχει ήθος και αρετή, καθίσταται κακούργος, αυτό το λέει και ο Πλάτων. Κακούργος, ε. Εξ επιστήμης ανεριθίσεις της αληθείας, πανουργία εστί. Oh, Έτσι oh. λέει ο Πλάτων. Και οφείλουμε εμείς, να μελετάμε και να παραδώσουμε και στις νέες γενιές που έρχονται, όμως μας την παρέδωσαν οι προκάτοχοι μας, παρά τις αντιξοότητες και τους κινδύνους και τα προβλήματα τώρα που περνάει η πατρίδα μας. Τα πάντα πάνταροι θα περάσουν, θα φύγουν και τούτη εδώ και θα είναι μία ανάμνηση πικρή για τον ελληνικό λαό, διότι για άλλη μία φορά πίστεψε τους ψεύτε και τους κομπογιαννίτες. Άρα δεν φταίνε αυτοί οι μου ε, Φταίμε. Είμαστε επιρρεπεί. Είμαστε υπερεπεί στο λαϊκισμό. Φταίμε κι εμείς Φταίμε κι εμεί. Από την αρχαιότητα όλο οι δημαγωγοί βγαίναν μπροστά. Φταίμε κι εμεί. Αλλά στην αρχαιότητα δεν είχαν και πηγέ πληροφορήσεω. Δεν είχαν αυτό το εργαλείο που έχω εγώ τώρα να ακούγομαι σε όλο τον ναι, κόσμο. Ναι, αλλά του βλέπανε στην αγορά που ανεβαίναν απάνω και μπουρού ε, και βλέπανε. Του έβλεπαν εκεί οι λίγοι. Αλλά ε, οι ε, πολλοί όχι. Έτσι. Σωστό. Τέλος πάντων, θα πούμε και για την αγορά, τι συνέβη, πότε έπεσε, ξεφτιλίστηκε η δημοκρατία Κάνει η... μια εκπομπή έτσι να πάρουμε ποιοι το ήταν κλίμα τη η... εποχής Ποια ήταν η, η αιτία, ναι. δεν ήταν Έλληνες πάντοτε, Α. άλλοι ήταν η αιτία Από τότες Ο... Βεβαίω, άλλοι βεβήλωσαν την αγορά, ενώ έμπαιναν μόνο αγάλματα θεωτήτων μπράβο, μπράβο, μπράβο Έβαλαν και... Αγάλματα θνητών αλλοθρήσκων. Λοιπόν, επειδή κλείνεις, πες την ε, Σαββατιάτικη εκδήλωση γιατί, κυριακή, από... κυριακή, κυριακή, κυριακή, γιατί θα έρθει ο κόσμος κύριακή, από ό,τι βλέπω που γράφει. δέκα η ώρα θα συναντηθούμε ο φιλοσοφικός όμιλος ερμή, ο τρισμέγιστος και μία παρέα ανθρώπων που αγωνιούμε και μαθαίνουμε και διαβάζουμε και ασχολούμεθα. και τρέχουμε εν Θα συναντηθούμε στην Οδόν Αδριανού. Στη γέφυρα που περνάει τις γραμμές για να μπούμε στον αρχαιολογικό χώρο, στη στοά του Ατάλου. Στην είσαι... είσοδο που είναι η είσοδο για την στην, αγορά. Βλέπει yeah. τη στοά yeah. του Ατάλου, εκεί είναι και το γεφυράκι που περνάει τις γραμμές Όσοι πάνε με ηλεκτρικό θα κατέβουν θυσίο yeah. ή μοναστηράκι okay, και μοναστηράκι. θα γυρίσουν πίσω. πίσω είναι ακριβώ στη μέση η απόσταση. Ναι. Είναι ο, κοντά στο μοναστηράκι. Ναι. Έτσι. Και θα περάσουμε να κάνουμε την ξενάγησή μας Κάναμε δύο δρόμενα. Θα έχουμε κάποιους ύμνου, Ορφικούς και μετά θα καταλήξουμε να πιούμε και ένα ποτήρι κρασί να ακούσουμε τραγούδια, ελληνικά τραγούδια, ελληνική μουσική, και όποιο θέλει. Και πες να ναι, πε που να το ενθουσιαστώ. Πες που. Και, και να χορέψει. Πού? Σε ένα πρίτσου δεν το λέω. Όχι, πού, πού θα πάτε μετά, Στου. Μπαίνει να ε, Εκεί, εκεί πήγαινε και ο καραμαλτή. <laughs> σε βλέπω, Υπουργό. Ε, τι να κάνω, με έχει βάλει και με ένα <laughs> <κάτρο> εκεί μέσα, <laughs> γι' αυτό πάω. Λοιπόν. Ακολουθεί η Αθλική Εκπομπή 10 ώρα εδώ θα είμαστε αγαπητοί φίλοι. Σας χαιρετώ όλους, καληγιχτίζω, καλησπερίζω, καλημερίζω ανάλογα σε ποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτο είστε. Και στο καλό να πας λέει, Να λόγος. είστε όλοι καλά <χαι> και να είστε υπερήφανοι που είστε Ελληνές. Γεια σας. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή «Μεταθλητικά». Φώτη του μελιώτη Νίκο Μορτάκη εδώ στι 10 Και είπαμε αύριο ο Χρήστο Κωνσταντόπουλο έξοδο από το αδιέξοδο. Τα αστρολογικά στι 8.30 με τη Γεωργία την Κουμπούνη. Σάββατο θα είναι εδώ 7 η ώρα. Θα έχουμε θέμα περί του αποδήμοληνισμού με τον Γιάννη το Διαβάτη και τον Λάμπρετο Λαμπράκο. Και μετά θα είναι τοamsday εδώ, ντουμάνιδη Γιώργο για το AIDS. Πολύ σημαντική συζήτηση. Και την Κυριακή, άγνωστοι επισκέπτε Παντελή, κοντογιάννης εδώ και όλα τα έθιμα και τα γλυκίσματα κτλ. τη αρχαιότητα για Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Χαιρετίζω όλου του φίλου από το Χιούστον μέχρι την Κύπρο και από την Ουαλία και τη Βόρειο Ευρώπη μέχρι τη Σπάρτη Κάτω, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη που βλέπω εδώ. Καβάλα Θεσσαλονίκη και κάποιον βρικόλακα που έσκασε μύτη από την Ρουμανία. Καλή συνέχεια.